Φίλε και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σα. Χριστό Ανέστη και χρόνια πολλά σε όλου. Ελπίζω να περάσετε Όμορφα αυτή την ημέρα την Κυριακή του Πάσχα για μας τουλάχιστον που ερωτάζουμε με το Ορθόδοξο ημερολόγιο μην ξεχνάμε ότι οι καθολικοί χριστιανοί ε, γιόρτασαν την προηγούμενη εβδομάδα το Πάσχα τους αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει σε τίποτα από το να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο τα χρόνια πολλά Είναι μια ε, ιδιαίτερη Γιορτή για την πατρίδα μας, γιατί το Πάσχα χρονολογικά πέφτει πάντοτε μέσα στην άνοιξη. Ε, μέσα σε αυτή την εποχή που η φύση αναγεννάται, έχουμε και την αναγέννηση, την Ανάσταση του Χριστού. Επομένως, ε, αυτά τα δύο έρχονται και, δεν. και τα υπόλοιπα έθιμα που σχετίζονται με το Πάσχα είναι σαφώς Ανοιξιάτικα, να το πω έτσι, έθιμα από τα αυγά, από τα αγγλικά του Πάσχα και φυσικά το απαραίτητο, πλέον για όλους ψήσιμο, το οποίο ε, το ε, παραδοσιακό γίνεται στην ή πέθρο, ή έστω στις αυλές γίνεται το δικό μας barbecue, να το πούμε έτσι το ελληνικό με το αρνάκι μας το κοκορετσάκι μας και τα λοιπά ορεκτικά δέσματα ε, είναι σαφώς α, καλύτερο όταν είναι στην άνοιξη, στην εξοχή ο καιρός μας τρόμαξε τη μεγάλη εβδομάδα μπορώ να πω τρύο βροχές μέχρι και τελευταίες μέρες όμως νομίζω ότι σήμερα σε όλη την Ελλάδα μας έκανε το χατήρι είχαμε καλό καιρό διακάδα και τάξη, και σχετική, σχετικά καλές θερμοκρασίες και ελπίζω ότι όλοι όσοι είχατε Τη δυνατότητα μπορείσατε να χαρείτε το την υπαροχή. αυτή τη μέρα το αρνάκι σα ψητό έξω μέσα στη φύση ιδανικά, αν όχι στι σαπλέ με το κόσμο που αγαπάτε. να ξεκινήσω ευχόμενο του πιστούς μας α, ακροατές έχετε αρχίσει να μαζεύεστε εδώ πέρα να ευχηθώ λοιπόν πάρα πολλέ ευχέ για το Πάσχα στην Εμμορφή Αθειοπούλου στην Σάκουρα Blossoms και στον Στελιοκολυνιάτη που είναι εδώ και μας ακούνε και μας κρατάνε παρέα στο chat επίσης να πολλέ την στην Έλληνα και στην Ευελίνα τακτικέ και αυτέ του μας. Και σήμερα, όπως συνήθως τις εορτινές Κυριακές, η εκπομπή θα έχει πιο light χαρακτήρα για να χωνέψουμε, να το πούμε έτσι και θα σας έχω ελληνικά τραγούδια τα οποία σπανίως ακούτε από την εκπομπή Xlibris ε, δεν, δεν θα έχει κάποιο θέμα σχετικό με βιβλία ε, σήμερα βεβαίω ό,τι θέλετε το λέμε εδώ στο chat το συζητάμε, θέλετε συνταγέ για και για κοκορέτσι να τις συζητήσουμε ευχαρίστος αλλά είπαμε θα είναι μια ελαφριά εκπομπή Κυρίω για να χωνέψουμε σε αυτό το απόγευμα που... Άλλοι έχουν, μόλις έχουν τελειώσει, έχουν σηκωθεί, άλλοι έχουν κοιμηθεί λίγο, άλλοι είναι στο καφεδάκι τους, έστω το πάρουμε λίγο χαλαρά. Ε, να ξεκινήσουμε όμως ε, με το πρώτο τραγούδι ε, για σήμερα και εδώ είμαστε για να τα συζητάμε και να λέμε τα νέα μας. Μα η καρδιά μου πως αν Καρδιά μου πως, καρδιά μου πως αν θέλεις Μεσά στη τόση αγάπη και στις τόσες ομορφιές. Την κοπελλιά μου τη λένε λαινιό Την κοπελλιά μου τη λένε λαινιό μου τη λένε λαινιό Κατ' Αστέρι μου, αστέρι Κάνει στο στο <Τι> ο στο αστοκάιτα, νοφρυτό, αστοκάιτα, στο αστοκάιτα, νοφρυτό, αστοκάιτα, νοφρυτό, αστοκάιτα, νοφρυτό, αστοκάιτα, νοφρυτό, αστοκάιτα, νοφρυτό, αστοκάιτα, νοφρυτό, αστοκάιτα, Κυνκοπέλα <Τινκοπαιλαια> μου, τίλε, νελεγιώ, τίμκοπέλα μου, τίλε, νελεγιώ, τίμκοπέλα μου, τίλε, Άκουσαμε τον Απρίλιο μου με τη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Είπαμε ελληνικά σήμερα και δει χαρούμενα ελληνικά τραγούδια. Αφενός μεν, ε, μας επηρέασε <coughs> <coughs> η Άνοιξη η οποία ήρθε φατέρω δε Πάσχα Ανάσταση. Έτσι λίγο να, είναι, να δώσουμε ένα στάσιμο, ένα χαρούμενο τόνο στα τραγούδια μας. Βέβαια τολμώνω από ότι εμπνεύστηκα και λίγο εμπνεύστηκα. Μάλλον είχα... Αντίστροφη, να το πω έτσι, έμπνευση από τα τραγούδια του διαγωνισμού μα. Μην ξεχνάμε ότι τρέχει ο τέταρτο διαγωνισμό τραγουδιού του, Radio Music, του Music Heaven. Συγγνώμη, και από το ραδιόφωνο μα μπορείτε να ακούσετε ε, αρκετά από τα τραγούδια αυτά όπως και των προηγούμενων διαγωνισμών. Ε, το, τρέχει το τρίτο γκρουπ τώρα. Ψηφίζουμε για τα τραγούδια του τρίτου γκρουπ. Ξέρω πω είναι λίγο ημέρε περίεργε και εγώ δεν έχω ψηφίσει ακόμη γιατί. Γιατί ...τι, ε, με τις υποχρεώσεις, ξέρετε αυτές τις μέρες, τις γιορτινέ προηγούνται η οικογένεια, όπως και να το κάνουμε, προηγείται η οικογένεια και έρχεται στη δεύτερη για η ανασχόλησή μας με το διαδίκτυο Μοιραία. Δεν έχω προλάβει να τα ακούσω όλα. Όμως και από τα δύο πρώτα group και από το τρίτο group ό,τι έχω ακούσει, έχω μείνει με την εντύπωση πω είναι λίγο θλιμμένα, να το πω, μελαγχολικά τα περισσότερα από τα τραγουδία, τουλάχιστον τα Καλύτερα αυτά που μας αρέσουν ποτέ και περισσότερο έχουν έντονο το στοιχείο της μελαγχολία. Βέβαια θα μου πείτε δικαιολογείτε, ε, η ψυχοσύνθεσή μας έχει επηρεαστεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Αλλά πιστεύω πως το ελληνικό τραγούδι υπάρχει χώρος και για το χωρούμενο τραγούδι και αυτό θα αποδείξουμε σήμερα. Δεν ήθελα σήμερα να ασχοληθούμε με μελακολικά μεθλημένα τραγούδια, είπαμε βάζω που βάζω ελληνικά τραγούδια να δώσουμε μια ανάταση και εμείς μια χαρούμενη νότα, μια ελπίδα αν θέλετε στην εκπομπή μας να καλείς περισσότερο και την Εύη που, την, που μας φίλια από το Goodreads και από το uh, Facebook που μας ακούει και αυτή, χρόνια πολλά Εύη και εδώ πέρα έχουμε στην την λόγω μας στο, στο chat σας περιμένουμε και εσάς είτε με τα μηνύματα σας στο facebook της εκπομπής μας του ε, facebook ε, είτε, με, είτε με, μέσω του Radio Music Heaven είτε εδώ από τον player του σταθμού μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να ανταλλάσσουμε τις ευχές μας για σήμερα έχω εδώ πέρα αρκετά χαρούμενα Κατά τη δική μου άποψη ελληνικά τραγούδια μαζί. Αν έχετε κάτι και εσείς υπόψη σα. κάντε μια πρόταση και αν το έχω στη συλλογή μου ευχαριστώ να το βάλουμε να παίξει. Πάμε για το επόμενο τραγουδάκι μας όμως. Αριστεράκι στον ουρανό, τον ουρανό με στα δυο και κοιτάζω. Βλέπω την πουλια και τον αστερισμό ζεμό. Τον ουρανό με στα δυο σούμα και κοιτάζω. Βλέπω την πουλια και τον αστερισμό Η μαλά σου είναι τρελή και σε κλειδονί αν θέλω να πω στην σου μου μετά σε το σκηνί. και κλειδωμένου μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και Τα μαργαρό πάρκουλα στο σαρωνικό. σάρωνικε μου τα κιημάτα, και ασουδώ μου, δο μου τα γερίδο μου το πελαγό. Σάρονικε μου τα κιημάτα, και ασουδώ μου, μου, τα γερίδο μου το πελαγό. Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδονί μονακή. Αν θέλω λάμπω στην καμάρι σου μου ρίχνεις το σκηνί Και κλειδώμένου μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και οι Η Μαργάριτα, η Μαργαρό Πρακι στο φώ τα το τράμολις δις πός οι τα Πάρε το τράμολις νις πός πευτίνι τα πεύτουνη όρες πεύκολη γοθημο είμα να μου είναι κρελή Εεκητον μονακή σαν θέλω να πει στην καμάρυ μου σου ρίχνω το σκηνί και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα μας βλέπουν τα άστρα και Ε, φυσικά μερικά τι με πάλι οι και όπως και το προηγούμενο είδατε επειδή με εκπομπή λόγου και βάζει κλασική μουσική ξεχνά να λέω πολλά για τα τραγούδια, ε, μη και το Στοδωράκης ε, βέβαια ε, δεν έχει γράψει βέβαια τα πιο διάσημά του ίσως είναι τα πιο στρατευμένα να το πω έτσι. Τραγούδια του αλλά αυτό δεν τον εμπόδιζε να γράψει και τραγούδια ε, Όπως βλέπετε τα οποία είναι πολύ κεφάτα που έξυμνουν τη χαρά τον έρωτα Και φυσικά το πρώτο τραγούδι δεν είναι τυχαίο έτσι Και α, Απρίλη έχουμε και ευτυχώ πλέον γυρίζει προς την Άνοιξη ο Απρίλη Και τη δικιά μου κοπέλια τη λένε Λενιό έτσι Γι' αυτό ξεκίνησα την εκπομπή με το προηγούμενο ε, τραγούδι και φυσικά τώρα, καπάκι είχαμε το άλλο εξαιρετικό, πάλι με τη φωνή την πηδικότηση, σε συνθέτηση με μικροστοδεράκες, Μαρακαλέτη Μαραγωράτση, ένα πολύ όμορφο, πολύ χαρούμενο τραγούδι και αυτό. Ε, εδώ πέρα είμαστε στο Radio Music Heaven, και ελάτε κι εσεί στο chat να μα πείτε την καλησπέρα σα ή αφήσετε το μήνυμά σα από τον player του σταθμού ή πολύ εύκολα το facebook το οποίο έχει, α, α, έχει υποκαταστήσει ίσως την έννοια του αρχαιοελληνικής αγοράς του ρωμαϊκού φόρουμ είναι έτσι παγκόσμιο δυνητικά πάντοτε. Φόρουμ βέβαια εντάξει πολύ είμαστε που ίσως δεν είμαστε όλοι τουλάχιστον ευχαριστημένοι από τον τρόπο που λειτουργεί και από αυτά που προσφέρει δεν που προσφέρει και, εντάξει αλλά είπαμε μέχρι να βρεθεί κάτι καλύτερο είναι και αυτό ένα μέσο επικοινωνίας όπως και να το κάνουμε και μπορείτε να βρείτε τη σελίδα του Xlibris βέβαια αλλά και τις σελίδε των άλλων παραγωγών του σταθμού μα ε, μέσα στο Facebook και από εκεί να ενημερώνεστε συγγνώμη, για τα τεκτενόμενα στο σταθμό για τι εκπομπέ μα και ενα επικοινωνείτε μαζί μα έτσι εύκολα και γρήγορα, αν θέλετε και από τους, ε, να το πω, ένα από τα ζητούμενα της ημέρας σήμερα για όσους τουλάχιστον το, μπορούν και τηρούν το έθιμο του ψησίματος είναι όλοι αυτοί η ας τι παραφιλολογία που συνοδεύει το ψήσιμο του κοκορετσιού και του αρμιού ή του κατσικιού α σου πάνω το έχω πρόβιο, ε, σφάλιο, σφάγιο να το πω έτσι επιστημονικά και οι μεζέδες που φτιάχνονται από τα εντόστια κυρίως του κοκορέτσι και δευτεροβοντούς φρυγαδέλια και σπινάντερα είναι αυτά που κυριαρχούν στο τραπέζι και υπάρχει ολόκληρη παραφυλλολογία για το ε, πολύ το λίγο του αλατιού και των υπόλοιπων καρικευμάτων το, το ψήσιμο, πόσο δυνατή ή πόσο χαμηλή είναι η φωτιά πόσο θα ψηθεί, αν, αν θα μην έψει αν θα καεί αν θα παραψηθεί και όλα αυτά και συνήθως ε, αυτά έχουν δίνουν και την πλάκα τους να το πούμε έτσι στην ημέρα με, τις, ε, με πολλούς ε, να το παίζουν οι δίμονες ε, άλλους να κάνουν τη δουλειά αυτό, και ε, συνήθως όπου να κατεύονται πολύ γίνονται και διάφορα ευτράπελα ε, αλλά σημασία έχει να, περνάνε, να περνάμε καλά και να χαιρόμαστε την παρέα και το συνήθιστερο που γίνεται είναι ότι το, το κυρίως πιάτο της ημέρας, το κυρίως έδεσμα, το κρέας, το όρνιου ή το κατσίκιου μένει λίγο πολύ στα ζήτητα γιατί ξεκινώντας από το πρωί μετά άντε λίγο τα αυγά, άντε λίγο ένα κουλούρι για το καλό, λίγο τα μεζεδάκια. Οι σαλάτες και τα υπόλοιπα συνοδευτικά και καλά που υπάρχουν στο τραπέζι μας. Ε, στο τέλος το φτάνει η ώρα να μπει τη... να μπουν οι πιατέλες με το κρέα στο, στο τραπέζι. Οι περισσότερες τσιμπολογούν δύο-τρία κομματάκια και... Και αυτό ήταν όλο. Το υπόλοιπο παίρνει την άγουσα για να φαγωθεί κάποια άλλη μέρα ή να γίνει φρικασία αργότερα ή οτιδήποτε. Θα χαρούμε πολύ να μα πείτε και εσείς, τις εμπειρίες σας με τι εμπειρίε σα με το ψήσιμο ε, ή τη Εφτράπελο. Ε, έχει γίνει, α, κάπου θα έχετε τύχει σε ψήσιμο. Και να, γενικώ να χαρείτε την παρέα μα αυτή τη γιορτινή μέρα. Πάμε να ακούσουμε έτσι ένα χαρούμενο τραγουδάκι. Ασπρακαρά χαρά για τα όνειρά μας, για κάποιο ρόδινο γυαλό. Άσπρα δια τα όνειρά μας. Τα κόβουν δρόμο και ένα δρόμο μυριστικό και βόδιαστο. Τα κόβουν και ένα δρόμο. Και έναν δρόμο. Κι από ψηλά θα μα φωτίζει το φεγγαράκι, το χλωμό. Και από ψηλά θα μας φωτίζει. Και θα αρμενίζουν το χαρά μα σαν γιαλό, άσπρα καράδια, τα ράδια τα άσπρα καράβια τα ονειρά μας για κατηγορώ, δινόγιαλο, απ' άσπρα καράβια τα ονειρά μας. Και δαρμένι, σου νοκάγα μα, ή σα τόρο, δινόγιαλο, καράβια τα ονειρά Από ψηλά θα μα φωτιζεί το φενκαράκι το χλωμό από ψηλά μας φωτίζει. και από θα μα φωτιζεί και θα ζουν χαρά μασίσα στο ώθρό γυαλό. Ασπαράδια τα όνειρα, Ασπρακαράβια τα όνειρά, καράβια, τα όνειρά μας, για κάποιον δινόγυλο. Αστρα τα Για Α καράμασει σα στορόδη λόγλο Ασρα καράδια τν η ράμα Αστρα καράδια τν ράμα Και αντιχωμάτα, Μιχαλής Βιολάρης, σας παρακαλώ για το όνειρά μας. Σας τα έχω λίγο κατεμένα σήμερα την Νεοκύμα και λίγο και χατζηδάκι και Θεωράκι και, και απ' όλα δεν πειράζει. Είπαμε καλή διάθεση σήμερα, δεν είναι θεματική εκπομπή, είναι γιορτινή, διαφορετική σήμερα το εκπομπή του εξλίμπρης και περιμένω εδώ να μου πείτε τις περιπέτειες σας και εσεί από τα ψησίματα περιπτώντας τους η Εύη που είναι φίλη μου με τις από το Κουντουρίτς μου έχει προτείνει και ένα βιβλίο τους αρετικούς του Παδούρα για τον οποίο ε, έχει, ε, έχει ακουστεί αρκετά το τελευταίο καιρό το, το όνομά του ε, ενδιαφέρουσα η πρόταση θα του ρίξω μια ματιά και Λίστα με όλα όσα πρέπει να διαβάσω Όσο πάει και αυξάνει Και να δούμε πότε θα γίνει Μου φάγει πολύ περισσότερο χρόνο Από ό,τι υπολόγιζα και το Αλαντιούρινγκ ε, ε, Το ένιγμα ε, Το οποίο θα το, το τελείωσα ευτυχώ ε, Και θα σας το αναλύσω κάποια Από τις επόμενε εκπομπέ, Όχι σήμερα Δεν είναι σήμερα η μέρα Είπαμε θα είναι Τραγούδια, χαλαρί Κουβεντούλα, έτσι για να χωνέψουμε ως... ε, ε, είναι οι μέρες που παρα... τρώμε λίγο παραπάνω και θα μας δικαιολογήσετε πιστεύω και σύνομαι ξέχατε να καλύσεις και την Εύα η οποία ήρθε και αυτή στην παρέα μας, χρόνια σου πολλά Χριστός Ανέστη και εσεί που μας ακούτε μπορείτε να έρθετε στην παρέα μας. Και να αφήσετε τα μηνύματα, να σας ζητήσουμε εδώ πέρα για ό,τι θέλετε από τον καιρό, ο οποίος ευτυχώς στο παραπέντε, θα έλεγα, έφτιαξε για να χαρούμε ε, τις ε, ημέρες αυτές, να χαρούμε την Ανάσταση, τους, τους επιτευχείους, ε, την Ανάσταση. Δεν την... ξέρω σε πόσα μέρη έχετε το έθιμο της πρώτης Ανάστασης ε, το οποίο έχει γίνει διάσημο φυσικά από την πρώτη Ανάσταση στην Κέρκυρα. Αλλά και εδώ στην πατρίδα μου την πρώτη ανάσταση την ε, γιορτάζουμε με αντίστοιχο τρόπο ε, πετώντας ε, κανάτια και παλαιότερα βέβαια ε, παλιά μπουκάλια από τα, από τα μπαλκόνια, αλλά και στο δρόμο ε, γίνονται και διάφορα συγκέντρωνανται πολλοί κόσμο ε, στο κεντρικό σημείο, στη Μητρόπολη της και γίνεται και έτσι ένα ωραίο ε, event να το πω δρόμενο να το πούμε στα ελληνικά ωραία είναι αυτά τα πράγματα βοηθούν να ξεφεύγουμε από τη ρουτίνα της ε, καθημερινότητας και, ε, και στο πλαίσιο αυτά που ξεφεύγουμε από τη ρουτίνα και την καθημερινότητα είπαμε και η πομπή. σήμερα έχει άλλες επιλογές ε, τραγωδιών ε, με ελληνικά τραγούδια σε αντίθεση συνήθως παίζουμε ε, κλασική μουσική στην εκπομπή και κάποιες λίγες φορές και ξένα τραγούδια τώρα έχουμε ελληνικά τραγούδια και χαρούμενα <coughs> ελληνικά τραγούδια έτσι, για να ταιριάζουν και με την ημέρα και ως αντίβαρο λίγο για την ε, θλιμμένη για την μελαγχολική διάθεση που διακρίνω σε πολλά από τα τραγούδια που ακούω τον τελευταίο καιρό <συγνώμη> ε, θα πρέπει Ο, Συγνώμη Δεν ξεκίνησε το τραγούδι Χίλια συγγνώμη ε, Πάμε στο Πάμε να κοστούμε το επόμενο κομμάτι Για να δούμε τώρα Φυσικά και άλλο ένα έτσι χαρούμενο, όμορφο τραγούδι. Δεν ξέρω, βέβαια θα μου πεις, δεν έχει και λίγο ότι ε, ασχολείται με το ερωτικό, με το. το δεν έχει μια υποβόσκουσα μελαγχολία. Ενδεχομένω ναι. Και παρ' όλα αυτά, δεν πάει να είναι ε, σε, σε πρώτη ανάγνωση ένα. Ε, ε, Χάρουμε ένα όμορφο ε, τραγούδι. Ελπίζω κι εσείς να διασκεδάζετε μαζί μας εδώ στο Radio Music Heaven και ε, να... Θυμήσω ότι μπορείτε να μας ακούτε είτε από τη σελίδα ε, του σταθμού μας, δηλαδή από το radiomusicavent.gr ε, είτε μέσα από το Live24, η πολύ γνωστή πλατφόρμα η οποία μεταδίδει διαδικτυακά ε, πολλά ελληνικά ραδιόφωνα εκεί μέσα στα web radios αναζητήσετε το radio Music Heaven, θα βρείτε και το δικό μας το ραδιόφωνο και είστε πρόσδεκτοι φυσικά ε, να μας ακούσετε και να μας αφήσετε τα σχόλιά σας είτε εδώ στο site του Music Heaven είτε και στη σελίδα μας στο Facebook, έχει και ο σταθμό σελίδα και οι τον των παραγών έτσι και το Xlibris έχουν τη σελίδα τους ε, εδώ πέρα και μπορείτε να μας ε, ε, αφήνετε τις α, παρατηρήσεις σας, τα σχολιά σας και ειδικά για σήμερα. Καλά θα ήταν να μας αφήσετε και το αισιόδοξο, να το πω έτσι, μηνυματάκες σα. Ε, να μην μέρα που είναι σήμερα, έτσι. Και λέγαμε προηγουμένως για φαγητό και τέτοια. Και μια και υποτίθεται σήμερα δεν είναι βιβλίο, αλλά δεν μπορώ να κρεθώ, βλέπω πάρα και βιβλία ε, μαγειρικής. Σεβαστό Βλέπω πάρα πολλά βιβλία που ασχολούνται και με, τα, με το ψήσιμο Με το ψήσιμο το Πάσχα με το, ε, Και περιοδικά εκεί γίνονται κάθε χρόνο συμβουλές Για το, το πως θα γίνει το κόκορέτσι Πως θα γίνει το αρνί Πως θα συμβλήσουμε το αρνί Πως θα ψήσουμε το αρνί ε, Τώρα κοιτάξτε την απόψή μου, γιατί έχω διαβάσει και οπωδιώς διαβάζω και αρκετά από αυτά. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτά καλά τα λένε αλλά δυστυχώ το ψήσιμο ε, με έναν τρόπο μαθαίνεται κάνοντας. Είναι κάτι που θέλει πρακτική άσκηση και ε, η εξάσκηση η πρακτική άσκηση ή η εξάσκηση είναι το μόνο που θα σε κάνει καλό ε, ψήστη. Αν δεν το κάψεις και καμιά φορά, αν δεν το αφείς και άψεις το άλλη φορά, αν δεν γίνει και στε, δεν, <coughs> δεν μαθαίνεις ε, αυτήν την απόψη του. Και μην ξεχνάμε το λένε, είναι και γλωσσάξονες. Έτσι, practice makes perfect. Με την άσκηση, με την εξάσκηση, έρχεται και η τελειότητα. Και εδώ πέρα το καλό είναι ότι... Ε, Αυτές τα δρόμενα, να το πούμε έτσι, αυτή το γολέντι του Πάσχα, είναι στον πυρήνα του φιλικό και οικογενειακό. Ψήνουμε λίγοι, για αυτοί που ψήνουν μόνοι τους, οι περισσότεροι όταν ψήνουν, ψήνουν ή με την διευρημένη, να το πω έτσι, με την οικογένεια ή με τους φίλους τους, με παρέα. Επομένως, πάντα θα υπάρχει σε αυτές τι πάντα στην οικογένεια, πάντα υπάρχει κάποιο που είναι ήδη και θα μπορέσει λόγιο, να δείξει βέβαια δεν λέμε να αντικράφουμε τυφλά έτσι, γιατί η εμπειρία δεν σημαίνει τίποτα ο καθένας τη στιγμή που θα μάθει τα βασικά μπορεί σιγά σιγά να κάνει και αυτός να φέρει τις δικές του βελτιώσεις τα δικά του α, πώς να το πω, κολπάκια στο ψήσιμο ή στην προετοιμασία σε οτιδήποτε θα κάνει πιο νόστιμο πιο ευπαρουσίαστο ε, ε, ίσως το τελικό ε, αποτέλεσμα. Ε, διαβάστε αν θέλετε. Αν έχετε στην κατοχή σα ή αν δείτε κανένα άρθρο, διαβάστε το. Δεν λένε τίποτα στην ουσία όσο έχω. Διαβάσα εγώ τουλάχιστον έτσι το προφανές ε, Λένε που ισχύει για οποιοδήποτε ε, ψήσιμο με κρέα. Και ε, θα μου πείτε γιατί δίνω, τόσεις, γιατί δίνω με τόση σημασία στο ψήσιμο στο κρέα ε, και ειδικά στο ψήσιμο στα κάρβουνα ή. Στην εκτύψη, σταριά, και όσο αυτό. Αυτό, εντάξει, πιστεύω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αλλά θα πούμε, μπορούμε να σου πω μερικά πράγματα. Μετά όμως από το επόμενο τραγουδάκι, πολύ αγαπημένο και αυτό. <Τι> Κι στη σύνδρα στα και το σπέτσο μα σου μπροστά μου ένα αδελφίνο κορίτσο μωρέ του λέω που το μεσοφορί σου έτσι γυμνούλη πας να βρεις τα γορισού, σου χάειται <Χάιντε>, μωρό που ανέβα και κινήσαμε Πέντε φορές του σουραάνους ηγυρίσαμέ αά δι μορόπαν έδα και κυρίσαμεέ δεννει φορές του σουραάνους ηγυρίσαμέ Εγώ δεν έχω μάθει ποκρίνεται. μια τσάρκα για να δω τι γίνεται. Δίνει βουθιά και χάνεται. Ξανά με βαίνει την βαρκα, πιάννεται. Χάιδε μωρό, μα μένει κι κινητά. Μπε φορέ. Σνους εγυρίσαμέ χά δε μορόμαμε δα και κινίσαμε βεννται φορές τουου σουραάνους ηγυρίσαμέ Χωρέσε, με σκύβω για να δω και ένα φίλι μου δίνει το παλιό πεδίο. Σα λεμονιά τα στήθη του μυρίζουνε και όλα τα μπλές μάτια του γυαλίζουνε Χάιδε μωρό, μανέβα και κινήσαμε Vende φορές tus suranos y hay de morro, madre vacke que Άλλο ένα πολύ γνωστό στοιχείο δυσέλση, εκτέλεση μυχάλη γιολάρη και στοιχείο ειλικρινό κόκκοτο. Το δελφίνο κόριτσο λοιπόν. Εντάξει, μην ακόμα δεν είδαμε το καλοκαίρι σ' με δελφίνια και με θάλασσε. Έτσι ε, ε, σιγά σιγά να μπαίνουμε στο κλίμα. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό νομίζω. Και α λέγαμε για, σε, λέγα, για το ψήσιμο, για αυτή την ανασχόληση. Κοιτάξτε το ψήσιμο και δει με αυτόν τον τρόπο τον. Ε, αν το πω έτσι τελετουργικό θα έχετε σοβαρή εντήρηση γιατί εγώ προσωπικά ε, όταν έχω διαβάσει ήδη κάτι εξειδικευμένο πάνω στο θέμα έτσι, ε, είναι κάτι που κρατάει από των ε, χρόνων, έτσι να θυμηθούμε τις ε, θυσίες τους θεούς έτσι, με την τσίκνα που ανέβαινε την καπινιά ε, το άρωμα την καπινιά, το άρωμα των ψητών σφάγιων που ανέβαινε στον Όλυμπο για να βαρεστούνται οι θεοί έτσι, κάπως έτσι κάνουμε και τώρα και αν κάπου κάπου οι Ολύμποι μας παρακολουθούν πιστεύω ευχαριστημένοι θα είναι με τη, αυτά που κάνουμε τη σήμερινή ημέρα και φυσικά αυτές οι θυσίε, αυτή την εποχή που αρχίζει η παραγωγή, ε, ε, η άνοιξη έτσι αντίζουν ε, τα δέντρα. Και αρχίζουν να βλάστε, αρχίζει η βλάστηση και είναι η υπόσχεση της οδειάς που θα έχουμε αργότερα στην ουσία. Οι ήταν κάτι το συνηθισμένο. Μην ξεχνάμε ότι κάτι εντίστοιχο είχαν όλοι οι λαοί και έτσι φτάσαμε κι εμείς μέσα από την εξέλιξη των πραγμάτων, την ιστορική, να γιορτάζουμε το Πάσχα. Δηλαδή γιορτές της Άνεξης και της Ανεγέντης τη Φύσης υπήρχαν παντού και πάντοτε και σε όλους τους λόγους. Και η θυσία και η διθυσία... Ε, κρέατο θυσία ήταν κάτι συνδυσμένο τουλάχιστον στη δική μας στην ελληνική ε, κουλτούρα να το πω έτσι και του συνεπακολουθο ψήσιμο, ε, όπου το, το άλλο μέρος πίνες, γίνει στους και το υλικό του ανθρώπους ε, νομίζω είναι κάτι το οποίο ε, έχει επιβιώσει με τον ή ε, τον άλλο τρόπο μέχρι τις μέρες μας και Κατά βάση το ψήσιμο έτσι σε ανοιχτή φωτιά στα καρόνα, στη σούβλα, το barbecue, των Αγγλοσαξώνων, κατά βάση έχετε διαπιστώσει ότι είναι ανδρική ε, υπόθεση και... Η ανδρική αυτή ε, υπόθεση αν μη τι άλλο τέτοια ημέρα, την ημέρα του Πάσχα στην ε, πατρίδα μας τη ε, βιώνετε όσοι έχετε παραστηρήσει οικογενειακά, είπαμε φιλικά δεν θα δείτε οι γυναίκες βοηθάνε να κάνουν βοηθητικές εργασίες σε λίμον, αλλά επί του, του ψησίματος και επί της φουλίσματος προτιμασίας εντάξει θέλει και μια αλφαμική κίνδυνα, αλλά αυτό εντάξει Δικαιολογία είναι, δε δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Πάντως, παραμένει μια, έτσι, ανδρική υπόθεση μεταξύ ανδρών το πώς θα ψηθεί, πώς θα ψηθεί, κλπ, ε, Δεν νομίζω ότι ε, είναι, ε, είναι ένας ωραίος τρόπος να το πω έτσι, να ασχολούμαστε και άντρες με την κουζίνα, εγώ ασχολούμαι και λίγο περισσότερο αλλά ε, είναι και κάτι το οποίο το δεπιστώνεις, όχι μόνο στο δεκόντρος και σε άλλους λαούς, ίσως και σου κρατάει ακόμα πιο παλιά από πριν την καταγεγραμμένη ιστορία η οποία κατά γενική παραδοχή, εκεί γύρω στο 3.000 προς αρχίζουμε να έχουμε την καταγεγραμμένη ε, ιστορία, κρατάει πιο παλιά από την εποχή, ακόμα τον, ε Κυνηγών, να το πω έτσι, μας Δεν ξέρω Και αν κάποιος ξέρει περισσότερα φυσικά Εδώ είμαστε στο chat Στο Music Heaven Μπορεί να μας διαφωτίσει Πάμε να ακούσουμε όμω Ένα ακόμα έτσι η, η ψηλά στον ημίθο υπάρχει ένα μυστικό, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό να αναμούσχουρη βέβαια με τη φωνή της είναι αναμούσχουρη έχει ε, εκπληκτικά ε, πολλά ελληνικά τραγούδια είναι αναμούσχουρη το παρεμ, η μυτός του Χατζηδάκη ε, βέβαια και ήταν ε, ε, μία ε, όχι είναι μία από τις ε, Πώ να το πω, κορυφαίε φωνέ του ελληνικού τραγουδίου είναι ένα Έτσι, τη καριέρα τη, ο Ροζέ με ένα σπάνιο ηχόχρωμα ε, στη φωνή τη. Έχει τραγουδήσει ε, εξαιρετικά ε, τραγούδια. Έτσι, σε όλα και χαρούμενα και πιο σοβαρά τραγούδια, έτσι. Είπαμε, έπεσε αρκετή σοβαρότητα στο μουσικό μας διαγωνισμό. Δεν ξέρω τι γίνεται στα αλλαγκρούπια, αλλά στα πρώτα τρία είχε πολύ σοβαρό τραγούδι. Για να ευθυμίσουμε λίγο, όχι. Δεν έχει κάποια εύθυμα αλλά η γενική αίσθηση που αποπνέει είναι μια σοβαρότητα, μια αυτή. Ε, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όχι, δεν, αυτό δεν επηρεάζει την κρίση μα. Βέβαια, έτσι. ένα καλό τραγούδι το κρίνουμε από, το, από τη διάθεσή του. Αλλά ε, εγώ θα έλεγα ότι δώστε μια ευκαιρία. Δώστε τουλάχιστον μια ευκαιρία στο σεβόμενο άλλο τον κόπο ε, των δημιουργών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό μας και το γνωρίζω ότι είναι τέταρτος διαγωνισμός και μάλιστα που με ένας καθαρά διαδικτυακός διαγωνισμός κάτι ε, πρέπει να λέει κάτι πρέπει να λέει για το, ε, και για τους συμμετέχοντες και για τους ε, ψηφοφόρους να το πω, για τους ανθρώπους που ακούνε τα τραγούδια. Ε, δεν σα εγγιώμαι ότι θα σας αρέσουν όλα τα τραγούδια. Έτσι, υπάρχουν τέτοιες εγγύσεις. Ε, όμως, ε, εγώ θα έλεγα, δώστε μια ευκαιρία. Γιατί, γιατί οι ίδιοι ακροατές είναι αυτοί που κρατάμε τη μοίρα μας, να το πω έτσι, στα χέρια μας. Το τι επιλέγουμε να ακούσουμε, το τι επιλέγουμε να αναδείξουμε, είναι αυτό που θα καθορίσει και μελλοντικά, τι θα μας δώσουν να ακούσουμε ε, και οι δημιουργοί, οι στοιχουργοί, οι συνθέτε, οι τραγουδιστέ, οι και σε τρει το κατω Ανάλογα, δεν κάνουμε τώρα κριτική. Ποιο καθορίζει στο τραγούδι, αλλά ε, εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι τη δύναμη ε, στη, την έχουμε ακροτάσεις και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Ε, εάν δεν ανοίξουμε λίγο το μυαλό μα, να ακούσουμε κάτι αδοκίμαστο, κάτι καινούριο. Ε, ξέρετε, εκείνο που γίνεται τη σύγχρονη εποχή είναι ότι μας λείπει ο χρόνος. Ε, όλοι λίγο πολύ, ασχέτως των άλλων προβλημάτων και που διαπιστώνει κανεί, είναι ότι οι περισσότεροι ε, σε όλες πλέον σχεδόν της φάσης τη ζωή του, πιέσονται για χρόνο. Και ο χρόνος ε, μας κάνει πολλές φορές όταν... Θέλουμε να ακούσουμε μουσική, έτσι, ή ακόμα και περαιτέρω, να διαβάσουμε ένα βιβλίο ή να δούμε μια ταινία. Ε, επειδή ο χρόνο ο ελεύθερο, το σου ελεύθερο χρόνο αυτό, είναι λίγο, ε, πρόσφατα δεν έχουμε διάθεση, δεν θέλουμε ε, να πειραματιστούμε με την έννοια ότι θα έχουμε χάσει... Ε, σε εισαγωγικά το χάσει πάντοτε, θα έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο αυτό. Που επιλέξουμε δεν μα αρέσει. Και έτσι, τη γυρίζουμε γύρω από τα ίδια, τα δοκιμασμένα ή αυτά που κάποιοι άλλοι έχουν δοκιμάσει και ε, δεχόμαστε να τα, να τα ακούσουμε. Επιστευόμαστε την κρίση των άλλων. Εγώ ε, ε, Καλό είναι να προσπαθούμε, δεν λέω ότι είναι πάντοτε εφικτό, έτσι, αλλά καλό είναι να προσπαθούμε να ε, σπάμε αυτό το το πώς να το πω, το φαύλο κύκλο αν θέλετε και να δοκιμάσουμε είμαστε ανοιχτή σε δοκιμές και στο φαγητό έτσι στο φαγητό είμαστε πιο δεκτικοί σε δοκιμέ που φαίνεται αλλά και στα υπόλοιπα και στα τραγούδια ε, και ιδίως αυτά που κάναν τόσο κόπο οι άνθρωποι να μας τα μεταφέρουν τέλος πάντων αρκετά σας κούρασα πάμε στο, πάμε στο επόμενο τραγούδι μα τρέχοντα. γαπάει το κόριτσι θάνο μου. Τι καρδούλα του χτύπαει όταν εγερνεί πάνω μου. Η καρδούλα του χτύπαει όταν εγερνεί πάνω μου. Α σπράτα φορέσω ρουκαλιορτίνα. Όλες μου οι αγάπε έχουν γίνει μια. Α σπράτα φορέσω ρουκαλιορτίνα. Όλες μου οι αγάπε έχουν γίνει μια. Γιάννο σε σταυρόδρομοι νύχτες το ξορκίζουνε Όμως δεν τα αλλάζουν γνώμη ούτε μας χωρίζουνε, χωρίζουνε. Ασφρά τα φορέσω, ρούχα γιορτίνα Όλες μου οι αγάπες έχουν γίνει μια Ασφρά τα φορέσω, Όλες μου οι αγάπες έχουν γίνει Α προθαφορά σου λοιπόν ρούχα γιορτινά. Νομίζω ταιριάζει τέλεια με τη σημερινή γιορτή. Βέβαια, ε, να φορά σα πρόσωψη, το ύπεθρο. Ε, είναι λίγο πρόκληση για να ταλαιρώσει, έτσι δεν είναι. Αλλά δεν πειράζει. Μπορείτε να κάνετε γνωστό. Κόλπο, με άλλα ρούχα να ψήσετε και άλλα ρούχα να εμφανιστείτε στο τραπέζι, γιατί όχι. Είναι και αυτό μια δοκιμασμένη και σίγουρη μέθοδος. Να καλείς περίσσο και τη Βασιλική και την Κωνσταντίνα που έχουν έρθει και αυτές την παρέα μας και μας ακούνε. Και είμαστε όλοι εδώ πέρα στο Rhythm Music Heaven, μια μεγάλη παρέα στο ζωντανό παραίστικο ραδιόφωνο του ελληνικού διαδικτύου. Και προσπαθούμε να χονέψουμε το αρνάκι μας ή τη σόγια μας, να το πω έτσι. Μερικοί μερικοί επιθύσιους ε, ε, ή και για άλλους λόγους δεν τρώνε το κρέας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να στερούμαστε το γιορτινό κλίμα ή το φαγοπότι. αυτή της περίοδο είναι τόσα τα άλλο την εποχή. Τώρα την εποχή αυτή τα αυξάνεται και τα πολύ και τα διαθέσιμα σαλατικά. Να το πω έτσι και μπορούν να γίνουν εξαιρετικά πιάτα με... και χωρίς και χωρί κρέα, να το πούμε έτσι. Βέβαια, εντάξει, παραδοσιακά ε, το κρέα κατέχει την τιμητική τη του αυτέ τι μέρε. Αλλά εντάξει, αυτό δεν, είναι, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν και οι υπόλοιποι να γιορτάσουν έτσι, να το ευχαριστηθούν, δεν περιστρέφονται όλα γύρω από αυτό. Μια, μια ιδέα είναι άλλωστε τα περισσότερα. Καλή διάθεση και παρέα να υπάρχει. Αυτά είναι τα δύο βασικά προαπαιτούμενα. Μην ξεχνάμε ότι το μήνυμα. Των ημερών, το θρησκευτικό μήνυμα των ημερών είναι η αγάπη. Καλή, η Ανάσταση, λοιπόν, πίσω από την Ανάσταση, εκείνο που ε, ε, ε, ε, προσπαθεί να περάσει, είναι το μήνυμα της, ε, της αγάπης. Ε, και άλλωστε, έτσι λέγεται και η σημερινή λειτουργία που γίνεται στις ε, εκκλησίες, για ε, ε, την παρακολουθούν, η ακολουθία της αγάπης λέγεται η σημερινή ακολουθία στις εκκλησίες και αυτό είναι το, το μήνυμα και αν θέλετε αν υπάρχει ασχέτως αν κάποιο είναι δρησκευόμενος ή όχι πιστεύει δεν πιστεύει ε, αν ένα μήνυμα αν θεωρεί τον Χριστό αν το θεωρεί Θεό ή άνθρωπο ή προφήτη ή οτιδήποτε άλλο από αυτά που μας μεταφέρθηκαν Όπω μα μεταφέρθηκαν έτσι δεν, ε, ε, είναι μεγάλη συζήτηση αυτό αυτά τα που υποτίθεται ότι μας μεταφέρθηκε αν μπορεί κάποιος να πει κάτι είναι ότι ε, το κεντρικό θέμα είναι η αγάπη η αγάπη προς τον άνθρωπο πρώτα απ' όλα ε, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα που είναι πέρα από δελογίες, πέρα από, από θρησκίες, πέρα από την πίστη ε, η αγάπη προς τον άνθρωπο προς τον συνάνθρωπο ε, πρέπει να διατρέχει τη ζωή μας ασχέτως των υπολείπων ε, πεπιθήσεων μας να το πούμε έτσι τώρα να πάρουμε μια μία αρμή ε, σαφή έτσι, με το ψήσιμο ναι, εδώ στην πατρίδα μου στην ιδιαίτερη πατρίδα που ζω και βέβαια ε, στην Πρέφεζα έχουμε το έθιμο ότι ψήνουμε παραδοσιακά το αρνή όταν την δεύτερη μέρα του Πάσχα δηλαδή άβριο ε, και αρκετοί ε, παροδοσιακοί να το πω έτσι σε πρεβέζαν, το κρατάνι και θα δείτε τη δεύτερη μέρα του Πάσχα ε, αρκετούς να ψίνουν το το αρνί τους ε, υποτίθεται Διολογία, υποτιθεί ότι μετά τη, με, την νηστεία της Μεγάλης και τα λοιπά την πρώτη μέρα δεν έπεφθαν μετά μότερα στο λιπαρό α, κατά τεκμήριο αρνή και λοιπά έτρον κάτι πιο ελαφρύ μετά την πούμε, έτραγαν κάτι πιο ελαφρύ την πρώτη μέρα συνήθως το παραδοσιακό ήταν ε, κάποιο ε, κόκορας ή κότα σούπα σε σούπα πά, πάλι έτσι ελαφρύ το στομάχι και μετά ε, την άλλη μέρα τρώγανε το λιπαρό Αρνη. τουλάχιστον έτσι ισχυρίζονται αυτοί που ασχολούνται με, με αυτά τα πράγματα πάμε εμείς στο επόμενο κομματάκι μας όμως. Ας κρατήσουν οι χώροι και τα βρούμα καστέκια στέκια υπάρχει λιώτικα βρε ως που η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόν ο μοναξέ διπλωθεί. μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κερέ. φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές κάνει ο Γιώργος στην αρχή είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε βρε κι ο Γιαννάκης στραγόδι, άμα είναι όλα γράφα, κάτι θα βγει. Και στις νύχτα στο λαμπάδιασμα να κι ο ο μικρός μας για να σμίξει παλιές και αναμμένες προχές με το rock του μέλλοντος μας. Ο ουρανός είναι φωτιές, άνεμο μαζώματα σπίθες και κυκλώματα βρε και παρέρες το καθρεύτησμα του σα άκρογιαλιές και είτε με τις αρχαιότητες είτε με ορθοδοξία των Ελλήνων οι κοινότητε, φτιάχνουν άλλων γαλαξία η Άννα και ο μπάμπης που έχει πιει και η που όλο εκείνη βλέπεται, βρε το ο με την ζωή προς την πολλαρόη του γελαστεί. Τότε η Ελένα η χορεύτηνη ασκηβή στη μαριά του σου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά Εθνική Ελλάδος γεια σου. Την να φταίει η βουλή, τι να φταίνει εκπρόσωπη και απρόσωπη βρε Αμπονάει κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει Μα η δικιά μου έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία Και παπού σε μέρη αυτό όνομα, μέσα στην τουρκοκρατία Να μας έχει ο Θεός γέρος, πάντα να ταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε με χορούς κυκλοτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποδαμούς Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμό μας Και να σμίγει παλιές κι αναμένες στοχές με το ροκ του μέλλοντό μας Και φυσικά δεν νομίζω ότι χρειάζεται στις στάσεις. Ο Διονύσης Σαββόπουλος θα κρατήσουν οι χωρί Νομίζω είναι το τραγούδι που ταιριάζει περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα σε αυτό το γιορτινό ε, κλίμα. Στον τρόπο με τον οποίο γιορτάζουμε συνήθως το πάλι. Όταν τα μας τα χαλάει καιρός. Αλλά και αυτό μέρος της, ε, πώς να το πω, Παράδοσης έχει γίνει της φιλολογίας, της λαϊκής φιλολογίας γύρω από το Πάσχα, η ενασχόληση με τον καιρό του, του Πάσχα, να προσπαθούμε να ευρνέψουμε τα σημάδια, τα σημεία, της, ε, ε, να προσπαθούμε να δούμε τον τρόπος πώς θα κάνουμε να βρέξει, να φυσήξει το, ε, το σχέδιο β που έχει ο καθένας ή που δεν έχει. Και είναι και αυτά μέρος της όλης διαδικασίας του, του γλεντιού, να το πω έτσι. Και φέτος δεν έχετε παράπονο από ψυχερού τελείω, Είχε πολύ σασπένς για το, για το τι θα γίνει. Ψωχόλια, είπαμε μέχρι το παραπέντε. Αλλά τελικά πιστεύω ότι καταφέραμε και το γιορτάσαμε το Πάσχα έτσι ανοιξιάτικα. Ίσως... Είμαι λίγο σε κάποια μέρη με λίγο καλύτερε θερμοκρασίε, είμαι λίγο λιγότερο αέρα, αλλά νομίζω ότι είναι ε, εντάξει. Σε γενικέ γραμμέ καλά πήγε. Αν ε, σκεφτείτε ότι μέχρι τα μέσα τη μεγάλη εβδομάδα σιόνιζε, ε, εντάξει. Το Πάσχα καλά πήγε. Μπορώ να πω, ευχαριστημένοι είμαστε και είναι μια ευκαιρία το Πάσχα ε, που προσφέρεται περισσότερο ο καιρό. Εντάξει, μια κουβέντα είναι αυτό για ταξίδια. Ε, να αντεμόσουμε πάλι με παλιούς φίλους, με γνωστούς, με ε, συμμαθητές, έτσι, οι οποίοι συνήθω γυρίζουμε, πήγαινουμε από σχοριό ή κάποιους συγγενείς, ε, είναι μια καλή ευκαιρία για να, για να βρεθούν και να... Ε, να περάσουμε παρείστικα τι τις μέρες αυτές ε, βέβαια, πάρα πολλούς κόσμους και κινούμενοι τουριστικά α, και τουριστικά α, με κρουπ με τέτοια αλλά και αυτό είναι μια μορφή α, παρέας είναι και είναι μια α, καλή α, λύση α, για όσους δεν έχουν α, και δυνατότητα να γιορτάσουν εκεί που μένουν ή είναι κουρασμένοι ή οτιδήποτε άλλο, μια καλή σύνορα το σε κάποια άλλη περιοχή, με παρέα, με ένα γκρουπ να γνωρίσουμε. Ε, έχει πολύ, ε, πολύ μεγάλη κίνηση να το πω έτσι, Το γνωστό Πάσχα στην Κέρκυρα, αξίζει κατά τεχνώνω τον κόμπο βέβαια είναι λίγο δύσκολο με όλο αυτό τον κόσμο που, που μαζεύεται ε, ξέρετε όπου μαζεύεται πολλοί κόσμο τα πάντα είναι δύσκολα και στο φαγητό και στη μετακίνηση και παντού αλλά νομίζω είναι μία πολύ καλή εμπειρία να το πω έτσι δηλαδή μια φορά αλλά μπορώ να ταλαπορηθώ λίγο μπορεί να αρθώ, και, και θα δούμε ε, εντάξει πιστεύω ότι εξής μια φορά κάποιος να το κάνει δεν λέω κάθε φορά ότι θα έχει κάποιος το κουράγιο αλλά δώστε μια φορά πιστεύω ότι μπορεί και, δεν, και ασχολείται με τουρισμό έτσι γιατί άλλοι μεν οικογενειακά πάντοτε έτσι σεβαστώ και αυτό ε, αξίζει του κόπο αν είναι κάποιο να πάει κάπου για τουρισμό ας πάει στην Κέρκυρα και εντάξει μετά μπορεί να πάει και οπουδήποτε άλλου θέλει Ξέρετε προηγούμενο θα πω για το προηγούμενο τρόπο το ε, είναι μουσική του Κιώργου Κατσαρού σε εκτέλεση του Γιάννη Καλατζή Του στίχος έχει γράψει ο Πυθαγόρας έτσι και αυτό χαρούμενο ε, ε, ε, ε, ερωτικό μην ξέρουν και ο μα έτσι ε, είναι τι, τι είχε πει ο εθνικός μας ποιητής, έστεισε ο έρωτας χορώ με τον ξενθρών Απρίλη έτσι υπάρχει αυτός ο πάμε στο επόμενο τραγούδι μας Στα χίλια χρόνια του πελάτου τα τελώνια, με στα σκότεινα τα φύκια, με στα πράσινα χαλίκια το φυτέβουνε και βγαίνει. Πριν ο ήλιο ανατείλει, το μαγεύουνε και βγαίνει το θαλάσσινο τρυφύλι το μαγεύουνε και βγαίνει το θαλάσσινο τρυφύλι το θαλά, θαλάσσινο τρυφύλι ποιος θα βρει, θα βρει να μου το στείλει ποιος θα βρει, θα βρει να μου το στείλει το θαλά, θαλάσσινο τρυφύλι στα χίλια χρόνια κι η ελαίδου τα λιώσται η δε γελάνε πλένε μόνο λένε μόνο λένε μια φορά στα χίλια χρόνια γι'ην τι αγάπη μά να χεις τι να χιστεί. Να, σου πετύχει. να' χει στήχη, να' χει στήχη, η χρονιά να σου πετύχει Το θαλάσσιο θαλάσσινο τριφύλλι, θα βρει, θα βρει να μου το στείλει Ποιο θα βρει, θα βρει να μου το στείλει, το θαλάσσιο θαλάσσινο τριφύλι. Άλλο εξαιρετικά γνωστό τραγούδι με τη φωνή τη Ρένα Κουμνιότη εδώ πέρα. Είπαμε, είναι ορχήστρο του Λινού Κόκο, του σε στίχους Φυσικά, του Δυσσέου Ελίτη. Όλη αυτή η εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει πάνω στου τείχου του Ελίτη. Και έξω είναι το τελευταίο τρίγωνο και ο τίτλο του Δίσκου που ε, όλο το Δίσκο περιλαμβάνει όλα αυτά τα γνωστά ε, τραγούδια. Και. Είμαστε... Α, συμπερώσαμε και την πρώτη ώρα της Αγκουμπής. Ξέχασαν να... Ναι, να πω... Και εδώ είμαστε στο Radio Music Heaven. Το x σα σας κρατάει μια διαφορετική παρέα. Σήμερα, την ημέρα. Θα συγχωρήστε λίγο... ίσως εμφανές ότι είμαι κουρασμένος... Γιατί λίγο η η Ανάσταση που μας κράτησε... Μετά Συμπαρμαρτούντα. Έτσι μετά την Ανάσταση που μας κράτησε... Μετά το... Ε, μετά τα μεσάνυχτα, ε, λίγο το πρωινό ξύπνημα γιατί δεν γίνεται να βάλει μεσημέρι το, το φαγητό, Αυτέ τις δουλειέ παραδοσιακά γίνονται πρωί και συνήθω οι πιο βιαστικοί, να το πω έτσι, ανακαλύπτουν ότι 12 η ώρα πρέπει να καθίσει στο τραπέζι. Έτσι λίγο το timing εκεί πέρα θέλει προσοχή, μη, δεν βιαζόμαστε. Ε, ε, ε, συνήθω ε, περισσότερο πότε. Πότε τρώμε, περισσότεροι πριν τις 2, δεν νομίζω να τρώει ε, κανένας από εμάς τη σήμερα ημέρα. Πρισσότεροι αργότερα, μάλλον, μετά τις 3, μεταξύ 3 και 4, πρέπει να τρώμε περισσότεροι ε, και 2 με 4. Επομένως, ε, μη βιάζεστε, δεν υπάρχει κανένας να στρωθείτε, να φάτε από τη μία το αρνάκι. Και έχουν γίνει διάφορα φτράπαρα κάθε καιρούς, όλο και κάθε χρόνο, όλο και κάποιον οκού που πρώτα... Ε, από το όγχο του πρώτα, ε, πρώτα ψήνεται το αρνί και μετά βγαίνουν ε, τα κοκορέτσια για το θόρπιο. Ε, διάφορα τέτοια των ε, ημερών. Να το πούμε έτσι. Ε, να... Πάντω ε, θα έγκυζε τον κόπο. Ξέρω, Οι λαογράφοι, οι θεογράφοι, οι μπλογράφοι, ποιοι ασχολούνται αυτά, αλλά όλα αυτά τα έθιμα, οι συμβουλισμοί, το Πάσχα είναι ένα πολύ ωραίο θέμα και πραγματικά ίσω με βάζει σε σκέψη. Μήπω βρω, να ψάξω, να εντοπίσω κάποιο βιβλίο σχετικά με αυτό. Όχι που να αναλύει βέβαια από θεολογική άποψη το Πάσχα, ευχαριστώ. Όχι, να το αναλύει καθαρά από τη λαογραφική, την λαογραφική παράδοση, από του συμβολισμού και ε, να, να δούμε πως συνδέονται το ένα με το άλλο βέβαια σε κάθε περιοχή υπάρχουν τα δικά τους αλλά ο κεντρικός πυρήνας νομίζω των εθήμων ε, είναι ο ίδιος ε, ο συμβολισμός των κόκκινων αυγών, έτσι; το, ε, το, κρέας, ε, το ψήσιμο του κρέατος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ε, και όλα αυτά, σήμερα συζητούσα χθες το βράδυ στη στενά σας κάπου η συζήτηση, κάπου υπήρχε απορία που συζητούσαμε ε, καθόν ε, πόσες φορές θα το πει δεν θα το πει, ε, πόσες φορές θα πει το Χριστός Ανέστη και, ο, ε, και πέρα στην Εκκλησία πόσες θα το ψάλλουν πιο σωστά. Το Χριστός Ανέστη και λέγανε όχι το... Διάφορα νούμερα έπασαν στο, στο τραπέζι και όχι πως το είπα τώρα, όχι λέει το είπα 10, που κλείται δεν και θυμίσα στην παρέα μου εκεί πέρα που, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το, να το πει ούτε δέκα. Ούτε δέκα φορέ στο μέτρημα, μετρήστε προσεκτικά, και δεν είναι αριθμοί που σχετίζονται με τη θρησκεία, όχι με τη δική μα, με καμία τουλάχιστον στη δική μα παράδοση, την ελληνική παράδοση. Κοιτάξτε, είναι συγκεκριμένοι οι αριθμοί που έχουν ιερό συμβολισμό και σημασία. Επομένω, ή θα είναι 3, ή θα είναι 7, ή θα είναι 9, ή θα είναι 12, εκεί, για παραπάνω δέκα ξέρω αν φτάνουμε με, με κάποιου άλλου συνδεσμού, αλλά τώρα, μέχρι εκεί ξέρω. Δεν υπάρχει να πει κάποιο να ψάλει κάτι. Α πούμε, οκτώ φορέ να το ψάλλει ή εφτά ή εννιά. Αυτά είναι τα αστέντε. Ναι, αυτά για, για όλα. αυτά Το, το πώ και το γιατί και, το, α, και τη σημασία. Αυτό θα με ενδιαφέρε αν υπάρχει κάτι να διαβάσω. Και ίσω, αν βρω κάτι, φυσικά εδώ στην εκπομπή. Θα σας το παρουσιάσουμε. <συσίλια> να να καλησπηρήσω όμως και την Νάσια η οποία ήρθε και αυτή στην παρέα μας. Χριστός Ανέστη Νάσια, χρόνια σου πολλά. Ελπίζουμε να πέρασες ε, καλά αυτές τις μέρες. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι μας. Πάρω δώδεκα παιδιά, δώδεκα παιδιά, δώδεκα μαντολίνα Να τα πληρώνω μάτια μου, μάτια μου, για σένα με το μήνα Τα έξι κάθε πρωί, τα σε γλυκό ξυπνάνε τα λακάθε διλυνό, αποτύγιο στον ουρανό, σ' αριά, πάνε. Και τα λακάθε διλυνό, αποτύγιο στον ουρανό, σ' αριά, νύτα πάνε. Μέσω τους καθρέφτες σου, καθρέφτες σου, 42 κομμάτια Να βλέπεις να χτενίζεσαι, χτενίζεσαι, με στα δικά μου μάτια Τα θα κρατώ που στην ποδιά σου και πάντα κάνω αγαπημούν αλαμβατένια στην καόνα δε, Και πάντα κάνω αγαπημούν αλαμβατένια στην Και φυσικά 12 μαντολίνα, πολύ ωραία σύνθεση. Μίμης Πλάσας, Λευθέρης Παπαδόπουλος και πρώτη μης του Γιάννη Πουλόπουλου που έχετε ανακονίσει φυσικά πάρα πολλές γνωστάς επιτυχίε, να το πούμε έτσι. Αλλά εντάξει είναι πάρα πολύ σύνομαι, ωραία τραγούδια αυτά. Και εδώ είμαστε στο Music Heaven, κρατάμε παρέα, ζητάμε έτσι, λίγο χαλαρά για το Πάσχα, για το τι κάναμε αυτές τις περίοδο; έχουμε στο φαγητό, ντροπή μας το ξέρω, αλλά ε, χαίρομαι που ε, αυτό το όμορφο κυριακάτικο απόγευμα, αυτό το πασχαλινό. Απόγευμα Μπου, μπορώ και είμαι εδώ στο ραδιόφωνο αυτό με καλούς φίλους. Ε, νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα για να κλείσει ε, αυτή η ημέρα η γιορτινή. Να είσαι με φίλους, με παρέα, να επικοινωνείς. Αυτό είναι η η σωστή κατά τη γνώμη μου αξιοποίηση. Αλλά μέσα άλλε, μια από ομορφές πιο όμορφε πλευρέ του διαδικτύου είναι αυτή ε, με φίλου οι οποίοι απέχουν ε, χιλιόμετρα. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει έτσι με αυτόν τον τρόπο με, μέσα από αυτό το μέσο. Δεν λέω υπάρχουν και τα τηλέφωνα και δεν αυτό το, το παρεΐστικό ε, Μόνο ε, στο διαδικτύο ε, μπορεί να το έχει γιατί δυστυχώ παρόλο που ζούμε σε μια εποχή που οι μετακινήσεις είναι πιο εύκολες από οποιοδήποτε άλλοτε στην ανθρώπινη ιστορία, συνάμα είναι και πιο δύσκολες. Από ποτέ, με την έννοια ότι ε, οι απαιτήσει πάνω στον χρόνο μας είναι πλέον τεράστιες. Δεν, είναι, δεν έχουμε όλο τον χρόνο στον κόσμο. Ε, θα μου και παλαιότερα ποιοι τον είχαν, ε, λίγοι. Αλλά να πεδώσει τώρα, νομίζω το χρόνο ελάχιστη που κανένα. Ε, να τον έχει. Και έτσι με αυτό το παράδοξο έχουμε ε, τη δυνατότητα ε, τις καλύτερε δυνατές προποθέσει να ταξιδέψουμε. Δεν έχουμε πολλές φορές το, το χρόνο ε, να ταξιδέψουμε. Καλά το χρήμα είναι μια πονημένη ιστορία σε όλες τις εποχές αλλά υπάρχει και το έντονο ε, το πρόβλημα του χρόνου ε, σήμερα. Γιατί ε, σήμερα είναι μέρα. Και λοιπόν να Καλησπερίσουμε και το Λέφας Λεφ, το, ναι, το μέλος μας που Συνδέθηκε Να μας ακούει χρόνια πολλά Χριστός ανέστηκε σε σένα Και να πάμε στο επόμενο τραγούδι μας Είπαμε χαλαρή εκπομπή σήμερα Τραγουδάκια κύριε Σάραποξανδόρε που πινέχει. Κοπάτε τι σα άραπαξαν δώρε και να διώξω τα σύνδεφα, θα γίνω αγέρι. Να φέρε στο δρόμο σου θα γίνω αστέρι. και πάλι τα Πάλι τα πόβλα μπαίνουν, θα μου πιέρι. Θα μείνω στον δρόμο σου να αυτή τις ελληνικές μουσικής ε, στοιχεία και του Σκαλόπουλου μουσική ηλεκτρά Κώστα, θα γίνω αστέρ. Λοιπόν, διώξα τα σύννεφα. Ε, Σαφώ, ευτυχώ, διώξανε. Δεν ξέρω ποιο, αλλά τα σύννεφα τα διώξαμε. Λαμπρό ο ήλιο και χθε και σήμερα. Ανέβηκαν οι θερμοκρασία, ανέχει κάτι ο καιρό. Ε, είδαμε Πάσχα, γιατί είχαμε μέχρι την τελευταία στιγμή σοβαρέ επιφωλήσει για το Πάσχα. Σκεφτείτε ότι πέρυσι, τουλάχιστον, εδώ ε, σχεδόν ακυρώθηκαν οι περιφορέ των επιταφείων την καταρακτόδη βροχή του Μεγάλο Σάββατο το πρωί έριχνε, έριχνε βροχή, κρύο καλωριφέρ. Ε, φέτος, αυτά εντάξει μέχρι τη Μεγάλη τετάρτη έκανε τι έκανε, μετά μα άφησε λίγο σιγά σιγά να το, να το χαρούμε. Ε, εδώ πέρα είμαστε με τους φίλους, τους μας φίλους στο, στο chat του σταθμού λέμε τα νέα μας χαίρομαι που σας, άρεσαν, σας άρεσε αυτή η αλλαγή στο πρόγραμμα με τις μεγνωστά χαρούμενα, όπως είπα, ελληνικά ε, τραγούδια χρειάζεται, ακόμα, κοιτάξτε, πολλά πολλά αυτά τα τραγούδια ε, σκεφτείτε το δεξίς ότι γράφτηκαν σε Εποχές. Έτσι, έγραφτηκαν σε καλέ, εισαγωγικά καλέ εποχέ, ε, τότε δεν υποδέχτηκε τον κόσμο όμω να ε, παρά τα προβλήματα που είχε και τότε, δεν υποδέχτηκε τον κόσμο να ε, γελάει, να χαίρεται, να είναι ε, χαρούμενο. Κοιτάξτε, όταν η στενοχώρια, η θλίψη, η μιζέρια ακόμα, ακόμα, ε, γίνονται μονομανία, γίνονται έμονη ιδέα, είναι κακό. Δεν λέμε να αγωνούμε τι γίνεται γύρω μας, είναι με θλιβόμαστε, αλλά ε, το καθετή έχει και τα ωριά του. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, θεωρούμε αυτούς απογόνους των ανθρώπων που είπαν το πανμέτρον άριστον. Έτσι. Επομένως, πάμε να ακούσουμε έτσι, πάλι ένα, ένα καλό. Και οι κοπέλες με τα σπρακατεβαίνουν στην κατώ γειτονιά Τα παλικαριά καρια παρατάνε τα ζάρια τα ανταμώνουν στο δρόμο τη γωνιά Στου παραδίσου τα βουζούκια θα με πας Κι αφού και πάψει ως ματάς Εφτά τραγουδία θα σου πω για να διαλέξει το σκοπό Που θα μου πει για να σου πω το σ' αγαπώ. Θα σου πω για να το στόχο Που τσά μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ Ήκανε τα σπρακή κοπέλες Με τα σπρα στην κάτω Τα παρατάνε Σαριαγιά δαμό, νιώσο δρόμο τυγόνο. Στο παρελθόν θα βουσού και θα με πάρ. Και θα που κορεύσουμε και θα μα τα. Αυτή η τραγωδία θα σου πω για να διαλέξει το σκοπό. Που θα μου πει και θα σου πω το σάγκαφο. Αυτή σου πω για να διαλέξει το σκοπό. Που θα μου πει και θα σου πω το Τα μεπα και τα πονέσουμε και τα αυτοσταματά. Τα τραβούλια θα σου πω για να διαλέξει το στόχο, θα μου πει και ρα σου πω το σαγαμπό. Τα τραβούλια θα σου πω για να διαλέξει το στόχο, πού μου πει και ρα σου πω το σαγαμπό. Ένα από τα πιο κεφτά ερωτικά. Ε, τραγούδια, αγαπησιάρικα. Όπω θέλετε, πείτε το τραγούδια. Είδαμε τη φωνή τη Χιλτροκούτα βέβαια, έτσι θα πει πάρα πολύ. Με τη φωνή τη Μέρου, εδώ πέρα, η στίχνη του Μιχαήλ Κακόγιαν, η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Και βλέπετε ε, το ρεπερτόριο ε, τη συντηρητική μουσική. Έτσι ε, οι το δωράκι και πολλοί άλλοι ε, μπορούν να γράψουν άνετα και, και φάτα ωραιότατα τραγούδια πέρα από τα. Α, Σοβαρά τα βάρια τραγουδία, είπαμε όλα είναι μέσα στην ζωή και η λύπη και η χαρά, έτσι. Και εδώ πέρα νομίζω ότι ε, μία από τις καλύτερες ε, ελληνικές, να το πω έτσι, ε, Συνήθειες, ε, γιορτές, ε, είναι αυτό που κάνουμε αυτές τις ε, μέρες, τα ψησίματα με την παρέα, ε, με τους φίλους, στις γειτονιές. Ε, στις γειτονιές, αν πείτε, χάνονται σιγά σιγά γειτονιές, πολύ συντάξει, μπορούμε να δημιουργήσουμε όμως τις δικές μας μικρές όσες, άλλο διατηρούνται, αλλού χάνονται, αλλά μπορούμε ο καθένας έστω ε, να υποκαταστήσουμε να βρούμε κάτι, γιατί... Σε μεσέχει έχει βρισκόμαστε με άλλου ανθρώπου και να περνάμε καλά, να περνάμε όμορφα. κύλαγε το τσέρκι στην οδοφύλης Άστραφε στον ήλιο κάποια Τζαμαρία. άφαζε στη πέτρα δίχως να σκεφτείς κίναζε στο χέρι κάτω η Τζαμαρία γέλαγε η Μαρία η Μαρία Όπα με τη χάλεσα από την ιγυριανά. Είχαμε πλατιά, τη φτωχή πλατεία. Έβαζε σημάδι, και πουλιά. Και του κυριαρχού τη χοντρικήρία. Και η Μαρία, η Μαρία. πάνω στο Πατίνι με τα Ρούλε Μαν το κοσμό απ' την Πασαρία οι νοικοκυραίοι φωνάζαν «Αμάν» και καλέσου, τα καλέ σου την αστυνομία γελάκι η Μαρία η Μαρία. Είδατε, μια και αναφέραμε γειτονιές, νομίζω ένα τραγούδι που μεταφέρει λίγο την ατμόσφαιρα παλιάς γειτονιάς, πάλι Γενής Πολόπουλος φυσικά, σε μουσική του Μιμπλέσα και στιγχούς του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ε, τι έχουμε, ε, βλέπετε, μιλάμε για Έλληνες σύνθετες στιγχούς, ο καθένας από αυτούς είναι ένα που θα μπορούσαμε να βγάλουμε εκπομπή και ίσω παραπάνω οι συμπαραγωγοί εδώ που ασχολούνται με την... περισσότερο με την ελληνική μουσική έτσι, το... τα... αυτά που σας βάζω και ακούτε, ξέρετε, δεν έχω εντρυφήσει τόσο πολύ στην ελληνική ε, μουσική θα ε, βγάλουν πάρα πολλές εκπομπές και νομίζω ότι βγάζουν, ε, ε, ε, βγάζουν δύστιχα φιερώματα ε, οι εκπομπές και... Okay. Uh, Ξεχνάμε το πέρα... Μα να η φίλη μα είναι στο chat. Ε, καπουτσίνο, ένα καπουτσίνο, ναι, αυτή την ώρα. Ένα καφεδάκι για άλλου ελληνικού, για άλλου καπουτσίνου, για άλλου φίλτρου. Ε, καφές άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Αγαπημένη συνήθεια ο καφές Και φυσικά το απαραίτητο γλυκάκι. Γλυκάκι έχει το πάσχα τα γλυκά του. Ε, βε, κατά κύριο κουλούρι και τσουρέκι είναι τα παραδοσιακά. Ε, γλυκά του Πάσχα το οποία τα, τα εμπλουτίζουμε ειδικά το τσουρέκι έχει πολλές παραλλαγές με ε, γέμιση με σοκολάτες με διάφορα ε, και εκτός αυτού είπαμε και ένα ώρα πασχαλιάτικα ε, ελαφριά ή οτιδήποτε άλλο ε, γλυκά αλλά και εγώ και το κουλουράκι ξέρετε να την πω την αμαρτία μου ε, ξέρω πως σας έχετε δοκιμάσει με λίγο πραλίνα φουντούκιου επί του ελληνικότερου μερέντα. Ε, δοκιμάστε, αλλά μετά θα φέρω καμία ευθύνη για ό,τι συμβεί. Εν πάση περιπτώσει, ε, θα μου πείτε τώρα, όπω βλέπετε, την νέα γενιά. Ναι, η νέα γενιά παραδοσιακά ε, είναι λίγο ξενυχτισμένη ε, το Σάββατο το βράδυ μετά την Ανάσταση και μετά το φαγητό γεμίζουμε τα μπαρ και ε, και τα τι θα γίνει το. και μα, τι θα γίνει με, το... ε, θα γίνει με την Αγία Εντάξει, Γιατί όλα αυτά είπαμε μπορεί να αφορούν λίγο τις... Παλαιότερο να το πω έτσι, το παραδοσιακότερο είναι η γενιά τώρα. Εντάξει, ε, το πρωί πολλές φορές γυρίζει την ώρα που ε, ο, άλλοι ανάβουν τα κάρβουνα. Ξέρετε αυτό που λέμε οι οικογενειακές σκηνές απίρου καλούς. Συντάχει <laughs> όλα η ελληνική οικογένεια. Τι να κάνουμε. Ε, γιατί για να μιλάτε ότι υπάρχουν χαρούμενα και όμορφα τραγούδια και στη νέα γενιά. Και δεν ο, χάζω χαρούμενα τραγούδια από αυτά. Σε όλε τι γενιέ υπάρχουν. Επομένω, πάμε να ακούσουμε κάτι έτσι. Να νοικο και θα με νιώσετε. Προθέσεω, εκεί που τα με κάποιον πολιτό και βλέπω πίσω μου δυο μάτια, δυο ματάκια γυρίζω στο δικό μου ο τύπος μου Νικόλα. και μενα μ' απαντάει και εκεί άρχισαν όλα Συγκεντρώθηκα για να τη μαγνητήσω. Αυτά είναι κολπαζόρικα που κάνουν στην Ινδία. Αλήθεια, σα το λέω. Από ό,τι είχα τελείω, δεν μου δίνε καμία μακαμία σημασία. Με χάρη σου μιλάω και πε μου σε κοιτάει, καθόλου τα πατάω. Σε μια στιγμή το θέμα τη πλανήθηκε στο χώρο, Και απάνω μου σταμάτησε σαν κάτι να ζητούσε. Τα και σκέφτηκα, Δε μου εμένα ναι, Κοιτάει. Πω όμω να βρει το σερβιτόρο. Και πάνω από το Σκατσιμίχας, λοιπόν, το διάστημα μια βραδιά στο Λούκι. Ε, αυτό που λέμε αμέση επιτυχία, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να άκουσε αυτό το τραγούδι και να μην το, να μην το αγάπησε. Μην ξέρουμε χαρίς και πάνω από μόνο Σκατσιμίχας, μάλλον ο Και στους είχε, αν δεν κάνω λάθος, ε, ανακαλύψει και ε, του άρεσε και αυτό. Αποτιμάμαι κάπου το χρειάζει συνέντευξη αυτό το τραγούδι του. Ήταν και με αυτό ε, αναδείχθηκαν επάση περιπτώσει ε, εξαιρετικό τραγουδάκι και προσοχή λίγο λοιπόν, ήνια πήγαινει στα μπαρακιά μετα αυτές τις μέρες της Πασχαλινές ε, και ξενυχτάει και κάνει και ερωτεύεται πολύ βασικό. Ε, αυτό και έτσι, αλλά να πω κάτι θέλουν προσοχή αυτά τα κολπαταζόρικα που κάνουν στις συνδύεις, γιατί κυρίες και κύριοι που λέγανε να με το κυβερδίσιο μου, κάπως έτσι πατήσα και εγώ τέτοιες μέρες του Πάσχα ήταν πριν από ένα σεβαστό. Πλέον αριθμό ετών και πράγματι από τον κολλητό μου σαν λαμπαράκι δεν υπάρχει πια δυστυχώ. Είχα πάει να πιω το ποτό μου και εκεί γνώρισα και την κοπέλα η οποία στη συνέχεια έγινε κοπέλα μου. Είμαι πάση περιπτώσεις, όμως μια μεγάλη ιστορία αλλά δεν τη, δεν τη μαγνίδισα. Ξέρετε, αυτή η είναι κατά κάποιο τρόπο και λίγο εξηλαίωση όσο θέλω να το πείτε, γιατί Ξέρετε, ε, ε, μπορώ νομίζω να σου το πούμε ε, και να το έχω και μάρτυρες περί αυτού ότι βασικά χάρη τα βιβλία, Χάρη την κοινή μας αγαπη για τα βιβλία την έριξα επόμενως αυτή η εκπομπή νομίζω ότι οφείλει τα μέγιστα την ύπαρξή της στην αγάπη που έχουμε δύο για τα βιλία και έχουμε περάσει μαζί, ε, μπορώ να πω που πλησιάζει και οι πέτοιες γνωστιμίες μας, έχουμε περάσει αρκετά υπέροχα ε, χρόνια και ελπίζουμε να περάσουμε πολλά πολλά υπέροχα ε, χρόνια ε, ακόμα αλλά ε, πασπατό, νομίζω ότι εντάξει, τα πρόσωπικά μου ε, δεν θα σου κουράσουμε αυτό, αλλά δεν είναι μια πολύ ε, καλή ε, ευκαιρία γιατί είναι και η έτσι. Ε, πάμε να ακούσουμε, λίγο, ε, επόμενο, λεπτό, συγγνώμη, να ακούσουμε λίγο το επόμενο μισό ακούμε λίγο το επόμενο τραγούδι μας Βασιλικό για και δυόσμο. Στολίζει Θεό, για τον κόσμο. Μάρθε είναι νευιά, για και φόρα. Και πε κακό, για χώρα. Τώρα το παιδί, για μονάχο. Μοιάζει με πουλί, γιαρέμ, γιαρέμ, σε βράχω. Τέτοιο ξαφνικό, Με της ομορφιάς, γιαρέμ, γιαρέμ τον ήλιο Σου χτίσα κι εγώ, γιαρέμ, γιαρέμ βασίλιο Μάθανε κερί, γιαρέμ, γιαρέμ και θλώνει Και γίνε καπνός, γιαρέμ, γιαρέμ και σκόνη Και μείνει καρδιά, γιαρέμ, γιαρέμ μονάχη Σαν της ερημιάς, γιαρέμ, γιαρέμ το στάχι Τέτοια συμφορά, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου Να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ Για ρέμι, Τον ιερό, καρέ, για ρέμι, για μας Μα την ξαστεριά, για τη μέρα. Γίνεται φτερό, για Τώρα στου ματιού, για την άκρη. Χάλασα καιλάει, για ρέμι, το δάκρυ. Τι να πω εγώ, να μου σχωριέτσι ένα ξεσηκωτικό ε, τραγούδι ε, και χαίρομαι που παρέσει εδώ και στο σεβαστό μα στο αγαπημένο μας ε, ακροατήριο. Είναι πολύ σωστά όπως είμαστε εδώ από τον δίσκο της η Εντολή. Άλλο δεν την έχω στο πρόγραμμα σήμερα, αν θέλετε τη βάζουμε σε θέμα, Δεκάτη Εντολή, άλλο εξαιρετικό σημαδιακό να το πω, εμβληματικό είναι η σωστή έκφραση τραγούδι της ελληνική. Ε, ε, ε, ε, ε, Μουσικής, αλλά είναι ένα από τα, ε, λέμε, ε, ε, δεν ξέρω, ίσως ήταν αυτές οι δεκαετίες που είχαν συνέπεσαν στην στιγουργοί, οι συνθέτες, οι γερμηνευτές, ε, δεν ξέρω, και πραγματικά έχουμε κάποτα, ή καλύτερα τραγουδία, δεν ξέρω να μιλάει νοσταλγία και έχει προσωπική, η συλλογική μα νοσταλγία σαν λαό και θεωρούμε ίσω 20 χρόνια ξέρω εγώ. Κάποια τραγούδια θα τα θεωρούμε κλασικά και αγαπημένα, αλλά ναι, όχι πω να έχουν δώσει και οι υπόλοιπε δεκαετίες και τα δεκαετίε του 80 και του 90, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι. Είναι πιο λίγα, ε, πιο, να το πω, πιο μικρά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ας ελπίσουμε ότι είναι απλώς η δική μου προσωπική δήλωση και ότι θα το πανηγυρικά. Αλλά γιατί δεν είμαι τόσο αισιόδοξο. Ε, δεν ξέρω. Θα δούμε. Για πάμε όμω να ακούσουμε το επόμενο κομματάκι μας. αλλάζουμε πάλι λίγο. Τσίλοι, πούμε λίγο κατεμένα, γιατί δεν έχω θεματική κουμπή σήμερα. Όπω μας πάει το κέφι και η ώρα. κοίτα τα ξοβλιαστή, η βάρκα του καμπουριαντρέα γυρμένος πλάις στην κουμπαστή, ονείρα τα βλέπεν ωραία. Η Κατερίνα, η ζωή, τα νηγορνάγκη, η ζυνοβία ότι καρμένη ζωή είναι, υπάρχει το χίκα διά με βία, υπάρχει το χίκα με βία. Τα μεσημεριά τα ζεστά, τη βάρκα περνανε τα τρέα. για να τις πάει στα νυχτά, Όλε μαζί τρελή παρέα. Η Κατερίνα, η ζωή, τα πνήγονάκη, η ζυνοβία ότι χαρούμενη σοι χτυπάς το χικ καδιά με βιά χτυπάς το χικ καδιά με βιά και χειμώνας ο κακός, και σκόρπισε η τρέλη παρέα και σένα πήχας μυστικός σε ρίξε Η Κατερίνα, η ζωή, παντί γονάκι, η ζυνοβία ο τιχαρομένη ζωή, η πάσ το χί καρδιά με βία, η πάσ το χί καρδιά με βία. Η Κατερίνα η ζωή. Και ακούσαμε από το Γρήγορη Μπηθηκότσι την μπαλάντα του Αντρίκου. Έτσι, η μουσική του στη Βάρναλης, έτσι Κώστας Βάρναλης, του μας σπίτης, μουσική βέβαια του ε, Μίκη Θεοδωράκη. Και εδώ πέρα ε, πρέπει να πούμε ότι έχουμε... Εξαιρετικούς... Συγγνώμη, το είπα προηγουμένω από... Συγγνώμη, να μην επαναλαμβάνομαι... Ε, πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ σε μια ε, πασχαλινή, να το πω έτσι, εκπομπή... Με τραγούδια, ε, ελληνικά τραγούδια... Πρόσπαθα όμως το πλήστον να είναι αισιόδοξα ε, τα, τραγούδια, ε, τα τραγούδια αυτά... Και είναι μια καλή ευκαιρία να τα έχουμε, ε, να το έχουμε στο μυαλό μας αυτές τις δύσκολες για πολλούς ημέρες ε, που περνάμε τα δύσκολα χρόνια ε, που περνάμε καλό θα ήταν να το έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν υπάρχει λόγος να, ε, να είναι όλα μαύρα δεν λέω ότι πρέπει να είναι όλα να είμαστε χαζοχαρούμενοι έτσι, να είναι όλα άσπρα ε, και όλα καλά και να μην καταλαβαίνουμε τι γίνεται αλλά ε, χρειάζεται και η το νόταστροί μας Είναι η συλλογική μας κατάθλιψη δεν νομίζω ότι μπορεί να οδηγήσει πουθενά ούτε, ούτε σε προσωπικό επίπεδο νομίζω ότι έχει πουθενά κατάθλιψη αλλά και ούτε και σε συλλογικό τώρα να θλιβόμαστε επειδή πρέπει να αλλάξουμε ή επειδή πρέπει να αυτό ε, εντάξει δεν μπορεί να γίνει και ε, και κάτι άλλο ή πρέπει να εξετάσουμε και εμεί τον τσάρθο μα. Είναι... είμαστε σωστοί, δεν είμαστε τέλος πάντων εντάξει να μην τώρα καθόμαστε ε, μέρες που είναι είπαμε δεν θα σε τελεπωρήσω πολύ ε, μου ζήτησε όμως μια, κα... μια καλή μα φίλη εδώ Ενάσια σταθερή στις εκπομπές στο τσάτ μου ζήτησε τραγούδι Τηχένα, να το έχω στη, ε, στη συλλογή εδώ πέρα Επομένως, ε, να, να το γνωρίσετε κι εσείς, ε, παρεμίες με τη Μελίνα Τανάγρη. Μην πεινάσουν μαγειρεύουν των φρόνημων τα παιδιά και τα ρούχα τους φυλάνε για να έχουν τα μισά Αλλά εγώ που δεν τους μοιάζω να τα παίξα στα ζάρια τώρα σαν την άλλη που τα κάνω κρεμαστάρια Πολλά κεράσια και έχω φτάσει μέχρι εδώ. Μπρο και πισωρέμα, το καλάθι μου αδιανό. Μια καλή και ωραία μέρα θα φανεί από το πρωί. Ο αγιοσήθε, θελε φοβέρα κι εγώ του πα Η στραβό είναι ο γυαλό, η στραβά Κάποιο λάκκο έχει φάπα, πεθώ και τσακίζομαι. Μα αν δεν πάθει, πώ θα μάθει μέσα σε τούτη τη ζωή. Αν ο σκύλος είναι χορτάτο, τότε η είναι μισή. Ποιος βιάζεται σκοντάφτη το γοργόν Και χάρη να έχει λάλει σαν πολλά κοκόρια Κι έτσι άργησε να θέξει Μα το ένα φέρνει το άλλο και οι γιώτες παν δυο-δυο Εσύ τράβαμε κι ας κλαίω, έχω κι άλλα να σου πω Παριμίες και ρητά και τη δασκαλοπάτια Μα με το διάβα του ο καιρός και τα γυρίσματα του μα αφήνει η έκθαμπη μπροστά στα αποφέγματα του Του κύκλο σκαρώνει πέρδεμα σωστό και να με στον αγώνα με τα δρυομάτι του κοιτά ανεπεσά κόμα να δικαιώσει το ρυτό και να με κάνει λιώμα. και δεν μου μένει πια παρά η ποταγή και ελπίδα αφού για ακόμα μια φορά την προκοπή δεν ήδη Στοίχη μουσική και ερμηνεία της ε, Μελίνα Στανάκρη, χωρίς στοίχη ε, τολμούν ομολογήσου, έχει έτσι ένα όμορφο στυλ και ελπίζω να σας άρεσε και εσάς, δεν έτυχε ή όσοι δεν είναι στις πρώτες επιλογέ. είπαμε μαθαίνουμε και καινούργια. Πράγματα και εδώ να χαιρετήσω και την ευμορφία μην ξεχάσουμε που το σημαντικό ξέχασα η ΕΜΗ έχει την εκπομπή τη. αύριο Δευτέρα Ρόκα που πήρες <coughs> Συνόμπι με την ευμορφία Θεόπουλου 8 με 10 το, τη Δευτέρα το βράδυ έτσι για να αποχαιρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο ε, αυτό το τετραήμερο ε, του Πάσχα ε, βέβαια έχει καλέ εκπομπές ο σταθμός μας, δεν ξέρω ε, ε, ε, ε, λόγω των εορτών έτσι, θα πραγματοποιηθούν ε, όλε, ε, δεν έχουν σχετική ενημέρωση σήμερα. Ε, κανονικά σήμερα στι 9 θα ήταν οι Γαλλικινίδε νότε. Δεν γνωρίζω αν θα πραγματοποιηθεί, σίγουρα όμω να σου πω ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η κουμπί του Θεροβάμενα ε, στι 10. Έχουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα και από εκεί πέρα λίγο το πρόγραμμα έχετε το νου σας ποιες εκπομπές θα γίνουν και ποιες δεν θα γίνουν ξεχνάμε αυτές οι μέρες πολλοί από μας λόγω κοινωνικών υποχρεώσεων ταξίδια κλπ δεν είναι πάντα εύκολο να, να, να είμαστε στο, στο σταθμό μας στο πόστο μας θα μας συγχωρήσετε ε, και εμά. άλλωστε μην ξεχνάτε ότι ε, όλες τι υπόλοιπες εβδομάδες είμαστε εδώ με αυθόνους παραγούς, με πραγματικό ε, όπως θα μου το να το πω πραγματικό ε, ραδιόφωνο διαδικτυακό αλλά όσο πραγματικό ε, γίνεται με ανθρώπους παραγούς. Επιλέγουν τα δικά του ε, τραγούδια, τις, έχουν τις δικές οπόψεις γιατί πρέπει να μπούν και να, πρέπει να ακουστεί και δεν υπάρχει, δεν είναι μία, α, ε, μία εκπομπή να απλώς κανημερίζει και μετά, ε, μετά αποφωνή αποφωνεί ένας, ένα όνομα, να το πω έτσι, από γνωστά σε εισαγωγικά. Ε, ονόματα εδώ συζητάμε για κανονικό όπως θα έπρεπε να είναι το ροδιόφωνο Ακόμα και τα τραγούδια που παίζονται όταν δεν υπάρχει παραγωγή Θέλω να είναι, είναι αυτά που ακούτε τις ώρες που δεν υπάρχει κάποιο παραγωγό στον αέρα Είναι επιλογές από ε, παραγωγούς και άλλα μέλη του Music heaven με εξειδικήυση στο τραγουδιού αυτο είναι επιλεγμένα τραγούδια δεν είναι ε, δύο δισκάκια που τα πετάξαν μέσα και παίζει είναι τραγούδια τα οποία έχουν επιλεγεί για να σα χαρίσουν ώρες ε, μουσικής απόλαυσης και διασκέδασης τέλος πάντων ε, πάμε στο επόμενο τραγούδι μας Πώς τον λένε, πώς τον λένε το ποταμό Ήλισσό, Ήλισσό Θα σου πω το μικρό μου μυστικό Σ' αγαπώ, σ αγαπώ. Τα μωρά τον η μαμά τους. Μα εγώ ημέρμα κι ορφανό Τα πουλιά πετούν με τα φτερά τους Μα εγώ πετώ με το χώρο Πώς τον λένε, πώς τον λένε τον ποταμό Μιλήσω, μιλήσω Θα σου πω το μικρό μου μυστικό Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ Κάθε θέλει, να έχει φίλο τον όμορφο θέλει και να βγαίνει μαζί του τα βραδεία, να έχει να έχει χαρδιά. Όμως καθένας γνωρίζει πόσο θέλει χωρίς την πυρδί κάθε βράδυ κορίτσιν αλλάζει, δε με νοιάζει, δε με νοιάζει Πώς τον λένε, πώς τον λένε τον ποταμό Ηλισσό, ηλισσό τα σου πω το μικρό μου μυστικό αγαπώ, αγαπώ, Τα μωρά πονάζουν τ' μαμά τους, Μα εγώ ημέρμο κι ορφανώ Τα πουλιά πετούν με τα φτερά του εγώ πετώ στο φορό, Πώς τον λένε, πώς τον λένε τον ποταμό Ήλισσό μου, σου πω το μικρό μου μυστικό Σ' αγαπώ, σ αγαπώ. Και ένα ακόμα έτσι με ελαφρός περιπεκτικό ε, στίχο, ο γνωστός Ήλισσός, εδώ με τη φωλή της τη Μελλινάς Μερκούρι, στη μουσική του Μάνου Χατζάκη, η του Γιώργου Μερζά. Και σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της ε, σημερινής μας εκπομπής, της σημερινής ειδικής, να το πω κατά κάποιο τρόπο, εκπομπής, Πασχαλιάτικη, ε, με ελαφρά κουβεντούλα στο μικρόφωνο του σταθμού και στο τσάτ εδώ πέρα με, με πολύ καλή ε, παρέα και είπαμε σήμερα, η μουσική μας δεν είπαμε σχεδόν τίποτα για βιβλία και ανάγνωση, περισσότερο για το αυτές τις μέρες για το Πάσχα συζητήσαμε και για τις συνήθειές μας και για τον καιρό παρά για βιβλία, θα επανέλθουμε βέβαια κανονικά στο πρόγραμμά μας την ε, Επόμενη Κυριακή. Και η εκπομπή αυτή, να ξαναπώ, ότι είχε ελληνικά ε, τραγούδια, ε, όσο πει το επιτοπλίστων και κατά την προσωπική μου άποψη, και φάτα ελληνικά τραγούδια. Να θυμίσω εδώ πέρα ότι, μια και συζητάμε για ελληνικό τραγούδι, τρέχει, είμαστε στο ψεφοφορία για το τρίτο γκρουπ, την τρίτη ομάδα τραγουδιών, τρέχει ο τέταρτο διαγωνισμό τραγουδιού του Music Heaven. Ένα διαγωνισμός, ο οποίος είδε πάνω από 300 ε, συμμετοχές. Ε, ένας διαγωνισμός, ο οποίος από ό,τι ε, έχουμε καταλάβει, ε, έχει ε, τη δική του δημοσιότητα, να το πω έτσι. Έχει τη δική του σημασία και πόκότι ό,τι νομίζω θεωρείται πολύ σοβαρός, αν μη τι άλλο, ε, διαγωνισμός και τώρα τρέχει το τρίτο γκουπ όσοι δεν έχετε ακούσει τα τραγούδια του γκουπ αυτού ε, ακούστε τα, δώστε μία ευκαιρία είπε, ψηφίστε τα, ε, μην διστάσετε ε, να πείτε τη, ε, τη γνώμη σας και στο φόρουμ του σταθμού ε, ψηφίστε όσοι είστε είτε μέσω του Music Heaven είτε μέσω του, μέσω του ε, Facebook, ψηφίστε τα τραγούδια που σας άρεσαν ε, Αυτά πραγματικά σας άρεσαν, έχει, έτσι, και όχι αυτά που ε, ψηφίζει ο υπόλοιπος κόσμος, τα χωρίς προκατέλειψεις και ε, παρακολουθήστε ε, την πορεία τους. Που ξέρετε, ανάμεσα αυτά που θα ακούσετε, ασχεδόν θα διακριθούν, θα προκριθούν ή οτιδήποτε, ε, μπορείτε να βρείτε και το δικό σας μελλοντικό ή το κετρινό ε, αγαπημένο τραγώδι. Τώρα η εκπομπή θα κλείσει με ένα τελευταίο τραγούδι, ίσως ε, λίγο λιγότερο κεφάτο από τα προηγούμενα της εκπομπής, αλλά προσωπικά είναι ένα, ε, από, τα αγαπημένα μου, ε, από τα αγαπημένα μου ελληνικά τραγούδια και με αυτό ε, θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Να πω πάλι χρόνια πολλά ε, σε όλους, Χριστός Ανέστη έχουμε ε, να ξεκουραστείτε και αύριο ε, ως αυτό ή να χαρείτε το ψήσιμο ψήνετε αύριο θα να έχετε μια καλή εβδομάδα και σας αποχαιρετώ με το αν θυμηθείς τον όνειρό μου στοίχη του Νίκου Κάτσου, όμως, και του Μίκη Θεοδωράκη, εδώ με ερμηνεία της ε, Γιουβάνας που ήταν και η πρώτη ερμηνευτήρια. από μένα, καλό βράδυ Την αγκαλιά μου και απόψε σαν να Δεν απομένει το κομμάτι.